Τι κάνεις εδώ μέσα, φύγει από το γραφείο μου και έλεγε αυτός που το αυτοκίνητο και απαντάει ο δεύτερος και εσύ τι κάνεις, παρακολουθεί εμένα που παρακολουθώ το αυτοκίνητο, βούλιαξε η επιχείρηση, βούλιαξε, πάει. Έτσι είναι και αυτό. Κατάλαβα. Έτσι είναι και αυτό. Βουλιάζει το πλοίο, βουλιάζει. Ναι αυτό περίμενα. Βρισκόμαστε στη μέση μια της και ο καλό καπετάνιος δεν κρατάει ποτέ σταθερό το πηδάλ Καλημέρα. Καλημέρα Μήπω έπρεπε να πιει το φρέσκο γάλα, γάλα, βλάχα, ζαχαρούχο. Λε. Ε, ενέργεια, μετάλλαξη. Μπορεί να γίνει τον καλύτερο. Δεν είναι. Α, συγγνώμη, πες μου καλύτερο. Πε μου καλύτερο που έχει περάσει στη θέση αυτή. Στη θέση αυτή δεν υπάρχει καλύτερο. Δεν υπάρχει. Λα... από τον καμίνη, μην μπει τον καμίνη. Άλλον καλύτερο. Φίλε και φίλοι, ο χρόνο που έρχεται το γνωρίζουμε. Δεν θα είναι δύσκολο. <Φυσκολο> δεν θα είναι δύσκολο. Πάλον δεν θα είναι εύκολο. Υπάρχει καλύτερο. Τα βλέπει. Το γάλα τα δεν τα ήταν εύκολο. Η τη Μαρίκα Μιτσοτάκη μια συνέντευξη για το Κωστάκι. Η Μαρίκα όλα. το έχει πει όλα. άστο. το. Η Μαρίκατα, όχι, άμα βρεις μια βάλτε, ξέρω, βρει μια συνέντευξη, βάλει τη. Και βρίσκω την κόρη μου την τώρα. Για τα μια τώρακι, παιδί μου, <laughs> ο γιο σου είναι αχαίρετο, ανυπρόκοπο. <laughs> και αν δεν κάνει κάτι να μάθει γράμματα, <laughs> θα το μετανιώσει πάρα πολύ σκληρά. What a beautiful surprise! Surprise? Πού είσαι Is that a surprise μωρί? Είχε παίξει τρέιλερ, τι show surprise είναι αυτή! Ξέρω εγώ, τι λέει! Καλά Στήρι. Το κατοίκι στο δομοκό. Ποιο πήρα ρε μαλάκα. Εμένα πήρε ρε μαλάκα. Και πώ ακούγε έτσι ρε μαλάκα να πούμε. Πώ ακούγομαι ρε μαλάκα να πούμε. Το να σου γράψει. Έχετε κάνει κάτι με τα τηλέφωνα. Να σου πω. Εμεί κάναμε με τα τηλέφωνα. Μην έκανε. Να σου πω, είσαι και εσύ στη λίστα. Πε μου. Εγώ έβλα πριν το ανδρουλάκι. Καλέ, αγάπη μου. Ανδρουλάκι δεν υπήρχε, σε παρακαλώ. Εμά μα παρακολουθούσαν πριν γίνει μόδα. Ναι, ναι, και όλοι πε να τα σύνδεφα, ε. Λε και τώρα ξυπλίζανε στην Ελλάδα, έτσι. Απίστευτο αυτό που ακού. Ω, και εγώ τι να σου πω, να σπω φιλαράκι για τη λευκάριστη έκλειση σε ευθερητικό σύνδρομο πατάμε. ρε μαλα*** Κάντε γάμπη σου, 25 χρόνια δεν μπορώ να σε βγάλω από πάνω μου Συγγουρά ρε και η ψυχία τρίτη δουλειά θα κάνουνε, που θα δώσουν χάπια Τελοπον, ντε και σε μαζί, δεν υπάρχει παιδιά Αυτό να μου πεις, αυτό να μου πεις, αγαπάω κουλούβα, λέει κουλούβα Λαράμπου! Γύρισε! Κουλούβα Λαράμπου! Ελληνα Ράμπου! Κουλούβα Λαράμπου, αγάπη μου! Κι γι μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου! Αγάπη μου! Φιλιά τα χωλεμέρια καθήκη,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 Γεια. Yeah. Καλά είσαι. Συμποθητικά. Φορτίσαμε τι μπαταρίε. Όχι τίποτα άλλο γιατί δεν μπορεί να πληρώσουμε το ρεύμα. Οπότε πηγαμε τι άμα σε ταβέρνε, φορτίζαμε τι μπαταρίε για να έχουμε όχι μόνο. Κατάλαβα. Δεβαίρά σήμερα. Έλατελή μπορεί τι λέει. Λοιπόν, θέλω έχω ένα για την καλή σεδόν. Για. Πες. Πιο φωτό, εκδέλετε. Oh, ποιο. Το περνύ. Το πιο, περνώ. Σε κσιστικό εδώ μου αρέσει. Εντάξει, αφορμάτε, καλή Είναι συκστικό, απέναντι στο καρπούζι. Ε, έλα, για. Και όλα αυτή την κάνει σήμερα, Ε, ε, ε, αυτό είναι. Αυτό ζούμε, την εποχή της πολιτικής ορθότητας. Περαστικά. 94 ευρώ πετρέλαιο σήμερα και με τίτρα 48, ε... Μεγάλη διαφορά. Ε! Μισό λεπτάκι. Ε. Εγώ καταλαβαίνω ότι αν ψηφίσουμε Τσίπρα θα είναι το πετρέλαιο πάλι 48. Καλά εγώ καταλαβαίνω. Θέρω... Ψηφίζουμε Τσίπρα. Τσίπρα και δαγκωτόκιολα. Δαγκωτό μισό δεύτερο. λεπτάκι. Μήπω να κάνουμε νωρίτερα τι εκλογέ για να βγει ο Τσίπρας να γίνει πιο άμεσα το πετρέλαιο 48. Α ψηφίσει ό,τι θέλει ο κόσμο. Λοιπόν, δεύτερον, άλλαξα το ταξί. Η τράπεζα δεν μου ούτε μισό ευρώ. Ούτε μισό ευρώ, κύριε Μητσοτάκι. Ο Πού Τσίπρα έδωσε, έδωσε? πράγμα. Ο Τσίπρα σου έδωσε. Σου έδωσε? Όχι, δεν άλλαξα το ταξί όταν κυβερνούσε ο Τσίπρα. Α, τα αλλάξατε τώρα κυβερνό. για να βάλετε τριπλοποδιά στον Άριστο. Ε, βέβαια, έτσι λοιπόν, ξέρω κι εγώ. Και τρίτον, καταρχήν να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον αντιπρόεδρο του ΣΑΤΑ Παναγιώτη Μαυρίκη, γιατί μέσα στον να ήταν στο χτέλ κυμπισού και προστάτευε τα δικαιώματα των συναδέλφων. Αυτό είναι αντιπρόεδρο και αυτό είναι συνδικαλιστή. Λοιπόν, ερχόμαστε στον άλλο το μαβρίκη. Ο Μιτσοτάκη μεγάλωσε με το Μαυρίκη τον άλλο με τι παρακολουθήσει. Το ξεχάσαμε αυτό. Δηλαδή, ό,τι έμαθε, αυτά κάνει. Ε, γεια σα, τι κάνετε. Καλά. Εσεί. Δεν, δεν την ξέρω. Πού παίρνετε, ε. εδώ είναι κέντρο υποκλοπών, παρακαλώ. Α, συγνώμη, ευχαριστώ πολύ. Πήγατε στην ε. κυβέρνηση, ναι, συγγνώμη. Ε. Δεν πειράζει. Με συγχωρείτε. Άλλη ώρα, δεν πειράζει. Ε, τώρα κάνουμε τι παρακολουθήσει. Δεν ξέρω πότε θα βρείτε. Γεια σα, Αποστόλη! Πώ yeah. επιστρέψατε, σα χαιρετώ από την ζεστή Μόσχα. Στη Μόσχα, αδερφέ μου, στη Μόσχα! Έχουμε 30 βαθμού τώρα και δύο εβδομάδε, τρει 30 βαθμούς. Τι κάνετε εσεί, πώ επιστρέψατε. Καλά, το... Μουρένα, και... ο πόλεμο πώ πάει, καλά. Το συνηθίσαμε Α, και, το και το αυτό, ούτε στι δεν το λέμε πια. Μια και το ρωτά, επειδή πριν από λίγο είπε ο Θήμιο ότι η Δαπαρόζια, το πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια, ποιο το ελέγχει και ποιο το χτυπάει. Θα ενημερώσω ότι το ελέγχει η Ρωσία τώρα και 4-5 μήνε, α πούμε, και ότι δεν είναι δυνατόν να χτυπάει τον εαυτό τη. Αυτό. Α, τι να πω τώρα. Α, ωραία, εντάξει, να, να ξέρουμε κιόλα. Αφού ρώτησε, δε φίλοι, γι' αυτό το Ο καλά έκανε, καλά έκανε. Αν και την Ρωσία του Πούτιν την έχω ικανή να χτυπάει τον εαυτό τη. Δηλαδή, να τον δεν χτυπάει αφού πάνω αφού κάτω συνεχώ. Ότι... Από ό,τι βλέπουμε, τον χτυπάει με μεγάλη Γιατί ένταση πάνω, πάνω κάτω. Τι ωραία, ωραία, που χτυπάει τώρα τον εαυτό του και συμφωνούμε σε αυτό όλοι. Γιατί για τη Ρωσία δεν θα συμφωνήσουμε. Απλά βλέπω ότι τον χτυπάει με τα δύο χέρια πάνω κάτω. Κοίταξε, η Δύση πώ έχει πάει να δει που έχει πάει το αέριο στι 3.000 ευρώ σήμερα πηγαίνει. Καλά, η δύση, δύση τα ξέρουμε, δεν έχουμε καμία αμφιβολία. αμφιβολία. <laughs> Γιατί η Δύση <laughs> δεν είχαμε καμία αμφιβολία. Εκεί έχει πάει εργόχυρο χρόνια τώρα. Yeah. Yeah. Γι' αυτό το λόγο εγώ τίνο να είμαι λίγο περισσότερο υπέρ τη Ρωσία. Ah, Πατρινάκι, σα σκέπασα. Έγινε, λοιπόν, κατάλαβα. Ναι, γιατί βλέπω ποιο είναι πάντα. Κατά το λαφάνει. Ποιο είναι απέναντι. Αν το λαφαζάνε, έχετε λαφαζανίε, με βάζει εμένα μου τη λαφαζάνια. Άντε χαιρε, το ένα είναι το κόμμα. <Και>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 Ακριβώ. Evet. Αξίζει πάρα πολύ ο κόσμο να διαβάσει ίσω το 1984, παρότι είχε γραφτεί από πράκτορα και με άλλο σκοπό, Κάπως νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στο σήμερα. <τυ> Όταν φτιάχνει κάτι, εσύ δεν ξέρει πω το έχει φτιάξει, δεν έχει κάποια μυστικά. Ε. <σ Gone> έχει. Ένα κέικ α πούμε. <discs> με ένα κινητήρα, ένα κέικ. Γιατί το πάμε σε σύνθετο, κέικ, κέικ, γιατί κινητήρα. Πιο πολύ πλοκό, εντάξει και ένα κέικ βέβαια μπορεί να γίνει. Πτύχνο. Είσαι πολύ <-kill> πλοκή, είσαι πολύ. Μα. Είμαι πολύ ΜΑ Είσαι hey. πολύ Πλοκή Και υπερβολική Είσαι τέτοια Είμαι... Μπορέ, λέ, ότι τα έχουν φτιάξει έτσι όλα τα χρόνια, εδώ και 200 χρόνια, γιατί είναι πάντα δεξιά στην Ελλάδα. Έτσι τα πράγματα, ώστε να του εξυπηρετούν. Και τα ζώα από κάτω που του ψηφίζουν, τα έχουν αμόρφωτα και ηλίθια, και άκαιου, με αποτέλεσμα να χειροκροτάνε Όπα, όπα, αυτό γιατί το έχουμε για κακό. Πιο. Το θέμα με το αγκούρι. Μείον 39 τα αγκούρια θα ζυμπά. Είναι, είναι λεπτό ζήτημα, κόσμο. σε παρακαλώ πολύ και να μην τα θίγει αυτά. Καθαρισμένο αγκούρι ή ακαθάριστο. Τι θα γλιτώσει με λίγη φλούδα που θα λείπει. Μπορεί να έχει και το ακαθάριστο. Ακαθάριστο. Είναι κάτι μεταλλαγμένα. Μεταλλαγμένα. Ακαθάριστο. Ε, βέβαια. <ΣΣ>